Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζοντας τις εκπομπές μας από το βιβλίο «Ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο γεροντας μου ιωσηφ ο και Σπηλαιώτης» του γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεήτου ακούμε και σήμερα τον πατέρα Χαράλαμπο να μας διηγείται για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε καθώς εισήλθε στην αδελφότητα του γέροντος Ιωσήφ. Εκτός από τις δυσκολίες προσαρμογής, ο νεαρός χαράλαμπος έπρεπε να περάσει και από τις εξετάσεις του γέροντος. Μάλιστα η πρώτη εξέταση ήρθε πολύ σύντομα. Μας διηγήθηκε κάποτε. Θα είχε περάσει μια εβδομάδα από την ημέρα που ήρθα και μου λέει ο γέροντας. Θα πάει εκεί πάνω στο υψωματάκι που έχει ένα ο καλυβάκι. Θα χαίρεσε να κάθεσαι μέσα. Λοιπόν, θα σκαρφαλώσεις εκεί και θα μείνεις μέχρι να σε φωνάξω. Εντάξει, να είναι ευλογημένο γέροντα. Έβαλα μετάνια και αμέσως σκαρφάλωσα τα βράχια. Εγώ νόμιζα ότι θα είναι κανένα περιποιημένο καλυβάκι. Μόλις όμως πήγα εκεί, τι να είδω. Έναν βράχο από τη μια μεριά, μια ξύλινη πόρτα από την άλλη, που ένα-δυο βήματα να έκανε μέσα στο κελί, το κεφάλι σου θα χτυπούσε πάνω στο βράχο. Ένα ξύλινο παλιό κρεβάτι με μια κουβέρτα πάνω, χώματα δεξιά και αριστερά, ένα μαξιλάρι με άχυρα και πολλέ τρύπε που μπορούσαν να μπουν φίδια μέσα. Άρχισα να μονολογώ, Τι μου λέει ο Γιώργο καλό και καλό. Τι καλή είναι αυτό, Μπορεί να το είπα αυτό. Φορέ. Άρα τι να κάνω, αφού το είπε Γέροντα, κάτω δεν το βάζω, έστω και να πεθάνω. Αν δεν με φωνάξει ο Γέροντα, πίσω δεν γυρνάω. Α πεθάνω στην υπακοή παρά Μετά, δώ προσευχή, δώ προσευχή, έξι ώρε συνέχεια. Ήστερα με πιάσαν τα κλάματα, μία ώρα έκλεγα. Παρακαλούσα και ευχαριστούσα τον Θεό τον παρακαλούσα να συγχωρέσει και τον τελευταίο άνθρωπο πάνω στη γη και εγώ που νόμιζα ότι κάτι έκανα στον κόσμο τι πλανεμένο που ήμουν όταν έλεγα ότι κάτι κάνω τρέχοντας από εδώ και από εκεί και τώρα εδώ νύχτα μέρα πολεμώ και δεν μπορώ να βάλω τον εαυτό μου σε μια σειρά και ευχαριστούσα τον Θεό που με έφερε εδώ Ύστερα μου ήρθε μία αλλίωση. Πω, πω, πω. Έβλεπα εκείνο το κελί σαν παλάτι και δεν ήθελα να φύγω. Τόσο ωραίο, τόσο καλό μου φαινόταν. Το βράδυ έβλεπα τον ουρανό, την θάλασσα και δεν μπορούσα να βαστάξω τα δάκρυά μου. Δεν ήθελα πλέον να φύγω από εκεί. Και μετά από δύο-τρεις ημέρες ακούω μία φωνή. Χαράλαμπέ, Είπε ο να κατέβεις κάτω. Πιστέψτε με, με βαριά καρδιά κατέβηκα. Με πήρε στο κελί του ο γέροντας και με ρωτά. Χαράλαμπε, θέλω να μου πεις την αλήθεια. Πώς πήγες. Καλά γέροντα, πολύ καλά. Αρχικώς μόλις είδα το καλυβάκι με τα χώματα και τις τρύπε, μπορεί να είπα πέντε έξι φορές «Μα τι μου λέει ο γέροντας, καλό, καλό, Και είναι αυτό. Εδώ τα φίδια μπαίνουν μέσα». Αλλά κατόπιν άρχισα να προσεύχομαι. «Θεέ μου, μία παρηγοριά, μία ανέκφραστο σιρήνη, χαρά και δάκρυα». Άρχισα να προσεύχομαι για όλους τους εχθρούς μου. Τελευταία μου φάνηκε ότι δεν ήθελα να φύγω. «Όπως μου είπες, έτσι και έγινε». «Παιδί μου» άρχισε να λέει ο γέροντα. Να, αυτό είναι ο μοναχισμός. Άμα έρχεται ο Θεός μέσα σου, όλα είναι καλά και όμορφα. Άμα λείπει ο Θεός, όλα είναι στραβά. Ο νεαρός χαράλαμπος έμελε να μάθει και άλλα για την γλυκύτητα της ησυχαστική ζωής. Και συνέχισε τη δίγησή του. Έτσι λοιπόν, μέσα σε οκτώ περίπου ημέρε που έμεινα, πέταξα τα κοσμικά ρούχα, και φόρεσε τα καλογερικά. Δεν θα πέρασαν δέκα ημέρες και ήταν η πανήγυροις τη Αγίας Άνης. Όταν πήγαμε στην πανηγύρι και άκουσα τις ψαλμοδίες, νόμισα ότι από τον ουρανό κατέβηκαν. Δεν είχα ακούσει στον κόσμο τέτοιες ψαλμοδίες. Όταν γύρισα λέω στον γέροντα, «Εγώ, αν δεν μάθω να ψάλω, θα τα πετάξω, δεν μπορώ να γίνω καλόγερος». «Πρέπει να ψάλω. του λέω με εγωισμό. «Θα σε μάθω να ψάλεις. λέει ο γέροντας. «Μη στεγχωριέσαι». Τέσσερις ώρες τραβούσα κομποσχύνη και κατόπιν διάβαζα για να ψέλνω. Μετά από ένα μήνα του λέω «Γέροντα, πήρα φωτιά από την προσευχή. Κι ούτε ψάλσιμο θέλω, ούτε τίποτε». Παρέμεινε λοιπόν ο Χαράλαμπος κοντά στον γέροντά μας περίπου ένα μήνα για δοκιμή και ο γέροντας άρχισε την συνηθισμένη ενσοφία και γνώση παιδεία, δηλαδή το συνηθισμένο του σφυροκόπημα. Άρχισε λοιπόν να προσφωνεί και τον Χαράλαμπο με διάφορα επίθετα. Για παράδειγμα, συνήθιζε να του λέει «Έλα εδώ ρε», ο δόκιμος Χαράλαμπος στις αρχές έλεγε μέσα του Ρε, τι ρε, όνομα δεν έχω. Δούλευα με κοσμικούς στην Ομαρχία και ποτέ δεν άκουσα να μιλούν με αυτόν τον τρόπο. Πάντα στον πληθυντικό μου απευθύνονταν. Τι γίνεστε κύριε Γαλανόπουλε ή σας ευχαριστώ, σας παρακαλώ. Εδώ μέχρι στιγμής δεν άκουσα ούτε ένα ευχαριστώ ή ένα παρακαλώ. Παράξενοι άνθρωποι. Μετά όμως την εξαγόρευση των λογισμών του, τον περίλαβε ο Γέροντας και του φανέρωσε όλη την εσωτερική του κατάσταση. Ώστε στον κόσμο ήσουν αγωνιστής, ε! ενίστεβες, αγρυπνούσες, ασκίτεβες, ήσουν έξυπνος, εργατικός, τίμιος. Και από όλα αυτά, τι κατάφερες? Να μας κουβαλήσεις εδώ ένα σωρό καινοδοξία εγωισμό και αυτοπεποίθηση. «Τώρα που κόπηκαν οι έπαινοι, δεν είναι καλά, ε!» Ο αγωνιστής Χαράλαμπος, υποβοηθούμενος και από την απλή και ταπεινή φύση του, έπιασε το μάθημα αμέσως. Κατάλαβε πόση ζημιά κάνουν στην ψυχή οι έπαινοι και άλλαξε πορεία στον λογισμό του. Στην αρχή έκανε αγώνα να νικήσει την αγάπη της μητέρας του που της είχε τρομερή αδυναμία και που ήταν και άρρωστη. Του είπε ο να μη στεναχωριέσαι, άγγελο θα στείλει ο Θεός για να τη φροντίζει. Στο τέλος την έκανε μοναχή και την ονόμασε Μάρθα. όλη τη συνοδείας κάναμε μοναχές τις μητέρες μας. Ο Χαράλαμος ήταν πολύ υγιής και δούλευε σκληρά, ευλογημένος άνθρωπος εξυπηρέτησε με σκληρές στον τον γέροντα και έζησε 91 χρόνια σε αυτήν την ζωή πριν την μακαρία κοίμησή του το 2001. Οι χειροτονίες μας. Όταν ήμασταν ακόμη με τους ζηλωτάς δεν είχαμε ιερέα και παίρναμε τον παπά Εφραίμ από τα κατουνάκια αλλά και αυτό δεν ήταν πάντοτε εύκολο και στενοχωριόταν ο γέροντας και μια μέρα μου λέει να με αξιώσει ο Θεός να κάνω και εγώ παπά. Άντε μωρέ να σε κάνω παπά, να κάνουμε τη λειτουργία μας, θα σε στείλω έξω να σε διαβάσουν. Έτσι πριν επιστρέψουμε στην επίσημη εκκλησία μου λέει ο γέροντας κοίταξε, επειδή δεν έχουμε παπά θα κάνουμε τον χαράλαμπο παπά και σε ένα διάκο για να τον βοηθάς υπήρχε όμω μεγάλη δυσκολία γιατί δεν ήμουν γραμμένος στο μοναχολόγιο της μεγή της Λαύρας και συνεπώς η πολιτεία δεν με θεωρούσε μοναχό γι' αυτό και με αναζητούσε η αστυνομία για να με πάρουν φαντάρο έτσι δεν μπορούσα να βγω έξω από το Άγιο Όρος όμως ο γερόντας μου είπε θα σε στείλω έξω θα σε διαβάσουν και δεν θα σε δει κανένα. Να είναι ευλογημένο, απάντησα. Έτσι απεφάσισε ο γέροντα να με στείλει στον Άγιο Φλωρίνης για να με χειροτονήσει. Ενώ λοιπόν ετοιμαστήκαμε και το πρωί θα φεύγαμε για έξω, μόλις ξημέρωσε μας φωνάζει ο γέροντα και μας λέει Να μην πάτε παιδιά μου, διότι είδα το εξής μα σήμερα προσευχόμενο. Ότι στο λιμάνι της Δάφνης ήσαν τρει δράκοντε που είχαν ανοιχτό το στόμα τους και σας περίμεναν να πάτε προς τα εκεί, για να σας καταπιούν. Και εγώ είχα αγωνία και προσπαθούσα να σας εμποδίσω και συνήλθα με αυτή την αγωνία. Λοιπόν, μη πάτε, κάτι κακό θα συμβεί. Και πράγματι, τις επόμενες ημέρες άρχισε διωγμός εναντίον των παλαιοημερολογητών και ξύρισαν ακόμη και οι ερείς. Όταν μετά χωρίσαμε από τους Ζηλωτάς, έστειλε ο σε εμένα και τον πατέρα Ιωσήφ τον Κύπριο, να πάμε να γραφτούμε στο Μοναχολόγιο και στις Καριές για να βγάλουμε μοναχικές ταυτότητες, ώστε να μπορώ αργότερα να χειροτονηθώ όταν αυτός θα το αποφάσισε. Πριν ξεκινήσουμε, μας φώναξε και μας είπε ο Γέροντας, «Κοιτάξτε, δεν θα μιλήσετε καθόλου μεταξύ σας. Θα κάνετε αυτά που σας είπα». Και θα συνεννοήσετε μόνο με νεύματα. Και προσέξτε γιατί τη σας. Πού να ξέρα τότε ότι ο γέροντας είχε πει στον πατέρα Ιωσήφ να με δοκιμάσει. Φορτωθήκαμε λοιπόν τους ντουρβάδες μας και ξεκινήσαμε. Περάσαμε την κορυφογραμμή και πιάσαμε Ιβύρον και Παντοκράτορος. Εκεί παζαρέψαμε να πάρω μια καλύβα για να γραφώ σε μοναχολόγιο. Μετά ανεβήκαμε στι καριέ που από την πολλή πεζοπορία και εξάντληση μόλις που στεκόμουν στα πόδια μου. Ήμουν έτοιμος να καταρρεύσω. Όμως ο καλός μου παραδελφός, πατήριο Ιωσήφ, με ενθάρρυνε λέγοντας «Κουράγιο αδελφέ μου, θα φτάσουμε». Ξεκινήσαμε χαράματα και φτάσαμε στο Κουτλουμούσι όπου και διανυκτερεύσαμε. Όταν ξημέρωσε ο Θεός την ημέρα, αισθανόμουν σαν να μην κοιμήθηκα καθόλου, τόση ήταν η κούρασή μου. Ξημέρωσε και έλεγα, πού βρίσκομαι τώρα. Τόσο πολύ μεγάλη ήταν η σωματική μου ταλαιπωρία. Στην νερά επιστασία βγάλαμε τις ταυτότητες και κάναμε και τις υπόλοιπες τυπικές διατυπώσεις. Ο πατήριος Ιφ, λοιπόν, κατ' εντολή του γέροντος, με δοκίμαζε την διάρκεια της εξαντλητική. Ο διπορίας μας. Κοίταξε αυτό το βουνό. Βλέπεις αυτό το μοναστήρι. Παρατήρησε αυτό το κελί. Έλεγε και έλεγε και εγώ κατέβαζα το κεφάλι. Μιλιά δεν έβγαζα από το στόμα μου. Μόνο κουνούσα το κεφάλι μου. Θέλεις νερό. Τίποτα εγώ. Με νοήματα απαντούσα. Σαν λίγο μεγαλύτερος είχε τα πνευματικά πρωτοτόκια και όφιλα σεβασμό στο να τον ακούω. Στην επιστροφή μας έβρεχε κιόλας και όταν γυρίσαμε πίσω αμέσως ενημέρωσε τον γέροντα. Οι πρώτες του λέξεις και αυτές κοφτές και απότομες ήσαν «Μικρέ, μίλησες» «Όχι». Με κοιτάει καλά στα μάτια κοιτάει και τον παραδελφό μου και με ξαναρωτά «Δεν μίλησες καθόλου» «Καθόλου» με την ευχή σα. ούτε μια λέξη. Με την ευχή σα γέροντα, ούτε μια λέξη. Ξαφνικά τόση χαρά πήρε που με αγκάλιασε και με φίλησε. Μπράβο, Τζάνεμ, τα κατάφερες. Ο γέροντα εξωτερικά ήταν καταπέλτης μαζί μας. Αλλά αυτό ήταν μια βιτρίνα για τη δική μας ωφέλεια. Στην πραγματικότητα η καρδιά του έλειωνε από αγάπη και ενδιαφέρον για μας. Όταν λοιπόν μας έβαζε σε δύσκολες δοκιμασίες και τις περνούσαμε με επιτυχία από την υπερβολική του χαρά δεν μπορούσε να συγκρατηθεί και τότε φανέρωνε τον πραγματικό το εαυτό του. Αλλά αυτές οι στιγμές ήταν εξαιρετικά σπάνιες. Αλλά σε όποια δοκιμασία μας έβαζε ο αυτή γινόταν με εσωτερική βία με πίεση, με κόπους και λογισμών. Έπρεπε να τηρηθεί ο λόγος του γέροντος γιατί φοβόμασταν να μην λυπήσουμε τον Θεό, να μην χαλάσουμε την υπακοή μας και έτσι χάσουμε στη συνέχεια την προσευχή. Αφού έδωσε εντολή ο γέροντας, έπρεπε να τηρηθεί με κάθε ακρίβεια. Είπε σιωπή, σιωπή. Λίγο αργότερα αποφάσισε ο γέροντας να χειροτονηθούμε στο Άγιον Όρος. Είχαμε τότε ω αντιπρόσωπο του Πατριαρχείου έναν τον Επίσκοπο, τον Μιλιτουπόλεος Ιερόθερο, που όταν λειτουργούσε έμοιαζε με τον Άγιο Νικόλαο και μας λέει ο γέροντας «Παιδιά μου, από αυτόν τον Άγιο Δεσπότη θέλω να χειροτονηθείτε, διότι εκείνος που χειροτονείτε κερδίζει και από τον Δεσπότη». Κληρονομή και από τον γέροντά του και από τον επίσκοπο ανάλογα με την πίστη που έχει. Πήγαμε λοιπόν στην κυρίαρχο μονή που υπαγόμασταν στη Μεγίστη Λαύρα για να μας δώσουν άδεια να ιερωθούμε. Τότε τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Όταν πηγαίναμε στη Λαύρα τρέμαμε από τον φόβο μας. Προσκυνούσαμε τους προαιστούς και τους πηγαίναμε δώρα. Ήρθε ο πατήρ Αθανάσιος μαζί μας και άρχισε τις μετάνοιες και τα χειροφιλήματα. Έβαζε και τα χέρια τους στο μετωπό του. Τελικά, όχι μόνο μας έδωσαν την άδειά τους, αλλά μας κέρασαν και γλυκά. «Φάτε» μας είπαν, «γιατί εσείς δεν έχετε εκεί πέρα». Αφού πήραμε άδεια από την Μεγίστη Λαύρα το 1952, στην σκήτη της Αγίας Άνης, ένα Σάββατο ο Δεσπότης Ιερόθεος Έκανε τον χαράλαμπο διάκονο και την Κυριακή με διπλή χειροτονία. Εκείνον ιερέα και με ένα διάκονο. Ήμουν τότε 23,5 ετών. Την προηγούμενη της χειροτονίας μας λέει ο γέροντας «Μόλις τελειώσει η λειτουργία θα φύγετε αμέσως. Δεν θα καθίσετε στην τράπεζα. Πετάγει ο πατήρ Αθανάσιος. Γέροντα, πώς θα φύγουν. Ο δεσπότης δεν θα χαιρετήσει τους νέο Όταν θα κεραστούμε δεν θα είναι εδώ. Και ο γέροντας απαντάει. Τίποτε. Δεν θα πάνε στο κέρασμα. Μα σε ποιον θα ευχηθούν. Αντί του παπά και του διάκου θα είσαι εσύ και ο πατήριο Ωσήφ για να τους κεράσετε ενώ αυτοί, με το διευχόν, θα πάνε στα κελιά τους. Κατά την τάξη, έπρεπε όλοι οι πατέρες να μείνουμε για το κέρασμα, αλλά ο Γέροντας έδωσε άλλη εντολή. Έτσι, μετά το πέραση της λειτουργίας, ήρθαμε κατευθείαν στα καλύβια μας. Όλοι οι πατέρες που ήταν στη λειτουργία, μαζί με τους Ψάλτες, του Ιερεί και τον Δεσπότη, πήγαν στο Αρχονταρίκι για να κεραστούν και να ευχηθούν. Πού είναι ο παπάς και ο διάκος για να τους ευχηθούμε, ρωτάει ο δεσπότης. Είναι απόντες. Είμαστε εμείς εδώ, είπε ο πατήρα Αθανάσιος και τους κέρασε. Ρωτάει έκπληκτος ο δεσπότης. Είστε εσείς, μάλιστα σεβασμιότατε. Ο γέροντας έδωσε εντολή και έφυγαν. Έτσι ευχήθηκαν στον πατέρα Αθανάσιο και στον πατέρα Ιωσήφ. Τι ανεξικακία ο δεσπότης. Συνεχίζει ο πατήρ Αθανάσιος. Σεβασμιότατε, ο γέροντας μας είπε να αρθείτε, να φάτε λίγο ψωμάκι στα καλύβια μας. Και αντί να θυμώσει, τόσο πράος και άγιος ήταν εκείνος ο χαριτωμένος δεσπότης, το απάντησε. Να είναι ευλογημένο. Και ήρθε με τα ποδαράκια του. Και ξέρετε πόσο μακριά είναι η Αγία Άννα από τη μικρή Αγία Άννα και μάλιστα για έναν υπερήλικα δεσπότη 80 χρονών. Κουρασμένος από τη λειτουργία όπως ήταν ήλθε στις σπηλιές μας μαζί με τον διάκο του. Ο γέροντας είχε μαγειρέψει ψάρι και είχε και ένα πεπόνι που φύλαγε αλλά δεν ήταν καλό. Σε Σεβασμιότατε πεπόνι. ωραίο. ωραίο. Δοκιμάζει ο Διάκος και πετάγεται και λέει Πό, πω, πω, τι άνοστο, ωραίο, ωραίο το πεπόνι» είπε ο δεσπότη. και α ήταν πράγματι άνοστο. Ήταν αγιασμένος άνθρωπος και μίλησε έτσι για να μην προσβάλλει την ασκητική φιλοξενία μας. Και μετά κατέβηκε αγώνιστα με τα ποδαράκια του κάτω στα βουλευτήρια εκεί όπου έμενε. Και για όσους δεν γνωρίζουν η διαδρομή αυτή είναι πολύ κουραστική ακόμη και για νέο παλικάρι πόσο μάλλον για έναν σεβάσμιο πρεσβήτη 80 ετών κουρασμένο μάλιστα μετά από ακολουθία έξι ώρων λειτουργία και χειροτονία. Αχ αυτοί οι παλαιοί τι αγωνιστές ήσαν εμείς οι νερόβραστοι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε κουραζόμαστε κι όλο διαμαρτυρόμαστε. Και εκείνος ο ευλογημένος με τον μπαστούνάκι του τσουκ τσουκ πώς τα βρίσκε τα σκαλοπάτια και τα κατέβαινε εκεί όπου ούτε ζώο δεν μπορούσε να τα κατέβει. Αλλά αυτός ήταν Άγιος. Είχε αγαθή προαίρεση, αγωνιστικό φρόνημα και φόβο Θεού. Την ίδια μέρα που χειροτονηθήκαμε, μετά την τράπεζα πήγα να ανάψω τα καντήλια στο εκκλησάκι μας και το καντιλάκι στην Αγία Τράπεζα και με τραβούσε η Αγία Τράπεζα. Μια χάρη, μια χαρά, μια αγάπη με πλημμύριζαν και αναρωτιόμουν γιατί με τραβάει η Αγία Τράπεζα. Πρώτη φορά άναγω τα καντίλια. Και ύστερα θυμήθηκα πως έγινα διάκονος για να διακονώ το Άγιο Δήμα και την Αγία Τράπεζα. Κάτι την μου ένιωσε μια παράδοξη χάρη να με τραβάει προς τον ουρανό. Ήταν η χαρη της ιεροσύνης, μια διαφορετική πνευματική κατάσταση από ό,τι είχα ζήσει μέχρι τότε. Από την επομένη της χειροτονια μας, κάναμε τη Θεία Λειτουργία κάθε μέρα κατά την επιθυμία του γέροντος. Έτσι ήθελε, διότι ήξερε πόση ωφέλεια προξενεί σε μας, αλλά και ιδιαίτερα στους κεκοιμημένους, που μνημονεύονται κατά αυτήν. Μάλιστα, για να μας στηρίξει στο θεϊκό αυτό έργο, μας διηγήθηκε την ακόλουθη ιστορία. Προσευχή για τους κεκοιμημένους. Επί τουρκοκρατίας, ήταν ένας ιερεύς που πήγαινε στα χωριά και έκανε λειτουργίες, μνημονεύοντας πολλά ονόματα και κεκοιμημένων. Μία ημέρα τον έπιασε ο Τούρκος αστυνόμος του χωριού και τον έκλεισε στη φυλακή λέγοντάς του εσύ για όροι παπά, με τις λειτουργίες ξεσηκώνεις τον κόσμο. Κακό σκοπο έχεις. Το βράδυ ο Τούρκος αστυνόμος βλέπει εκατοντάδες ανθρώπους με ξύλα στα χέρια να τον πλησιάζουν και να του λέγουν με αυστηρό τόνο. Ή βγάζει τον παπά από τη φυλακή να κάνει λειτουργίες και να μας μνημονεύει ή σε σκοτώνουμε τώρα και σένα και τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου. Έντρομος, ξυπνάει ο Τούρκος και ενώ ήταν ακόμη νύχτα πήγε στη φυλακή και τον παρακαλούσε να φύγει. Ο Γέροντας είχε μια ξαδέλφη την Κατερίνα η οποία όταν ήταν στον κόσμο κορόιδευε τους παπάδες, τους ψάλτες πώς διάβαζαν, πώς έψαλαν, πώς περπατούσαν και γελούσε. Αν και η ζωή τη δεν ήταν καθόλου καλή εντούτως ο την αγαπούσε πολύ. Δεν είχε πολύ χρόνον κοντά μας ο Παπαχαράλαμπος και ο γέροντας έμαθε πως οι ξαδέλφη του, πολύ νέα κοπέλα, πέθανε και μάλιστα όχι καλά. Όταν έφτασε στις τελευταίες στιγμές της, ο Θεός την παραδειγμάτισε για να δείξει στους οικείους και συγγενείς της ότι η συμπεριφορά δεν ήταν σωστή. Έτσι όταν πέθαινε έβγαζε φωνές, έκανε διαφόρους μορφασμούς και κινήσεις άσχημες και πάνω σε αυτά τα χάλια ξεψύχησε. Ο γέροντας αν το έμαθε άρχισε τα κλάματα. Ο Παπαχαράλαμος παραξενεύτηκε με την τόση ευαισθησία του γέροντος. Αυτός όμως κατάλαβε το λογισμό του και του είπε «Εγώ δεν κλαίω παιδί μου που πέθανε, αλλά κλαίω γιατί κολλάστηκε. Από εκείνη την ημέρα ο γέροντας άρχισε συνεχή νηστεία και προσευχή για την ξαδέλφη του, μα για πολύ καιρό την έβλεπε στο σκοτάδι. Μια φορά ενώ προσευχόταν στην καλύβα του, είδε ζωντανά την ξαδέλφη του να ανεβαίνει από την κόλαση στον ουρανό γεμάτη χαρά, κρατώντας ένα κλειδί στο χέρι και να φωνάζει. «Σήμερα είναι η μεγάλη μου ημέρα. Σήμερα πηγαίνω εις φωτεινών οίκημα και λαμπρών παλάτιων». Της φωνάζει ο γέροντας. «Κατερίνα, τι έπαθες. Σήμερα είναι η μεγάλη μου ημέρα». Αυτό φανερώνει ότι με τα πολλά και τις νηστείε του γέροντος Ιωσήφ η Κατερίνα ελευθερώθηκε από τα δεσμά της κολάσεω. Πράγματι... Πολλά ισχύ ιδέησης δικαίου ενεργουμένη. Συχνά στι το του ο Γέροντας έκανε κομποσχήνι και για τον Παπαγιώργη... που ήταν ιερέας στο χωριό του και που τον είχε βαπτίσει. Ήταν άγιος άνθρωπος και φύλαγε παρθενία. Έκανε πολλές ελεημοσύνες και έβγαζε δαιμόνια. Κάθε μέρα λειτουργούσε και μνημόνευε χιλιάδες ονόματα... Κατόπιν γερνούσε τα μνήματα και διάβαζε τρισάγια στους κεχνημένους. Είχε βάλει στο νου του, σπλαχνικός όπως ήταν, ή δυνατόν να βγάλει όλους τους αμαρτωλούς από την κόλαση. Φανερώνεται λοιπόν κάποτε ο Παπαγιώργης το Γέροντα και με μεγάλο θαυμασμό του είπε «Βρε, βρε, εγώ μέχρι τώρα νόμιζα ότι οι πεθαμένοι σώζονται μόνο με λειτουργίε μνημόσυνα και τρισάγια τώρα όμως είδα και κατάλαβα ότι και από εσάς τους ασκητάς με τα κομποσχύνια σώζονται οι κολλασμένοι γι' αυτό μας τόνιζε ιδιαίτερα ο Γέροντας ότι το έλεος του Θεού είναι μεγάλο και ότι όχι μόνο με τη Θεία Λειτουργία αλλά και με την προσευχή μπορείς να βγάλεις ψυχή από την κόλαση μάλιστα κάποτε μας είπε σχέρετε τι λένε οι άνθρωποι που είναι στην κόλαση τι λένε γέροντα αχ δεν θα βρεθεί κανένας παπάς από το γένος μας να μας μνημονεύει στη Θεία Λειτουργία ή κάποιος άλλος με το κομποσχοινάκι του να μας στέλνει κανένα δεματάκι ελεημοσύνης και μας νοθετούσε να τραβάμε κομποσχοίνι για τους πεθαμένους Όσου έχετε και Τραβάτε κομποσχήνι για να παρηγορηθούν και να σωθούν αυτές οι ψυχές. Με τον Παπαχαράραμπο είχαμε χαριτωμένα επεισόδια. Μέχρι να γίνω ή ήμουν διάκοστο για τρία χρόνια. Είχε λοιπόν συνηθίσει τη βοήθειά μου και έμενα αμέριμνος. Άρχιζε την ουρά προσευχή και τη θεωρία και ξεχνόταν να κάνει τι ήταν βέβαια φύση απλώς, αλλά η αλήθεια είναι ότι τόσο πολύ τον απορροφούσε η νοερά εργασία που ξεχνούσε ότι λειτουργούσε. Τον σκουντούσα. Παπά, ότι σου εστίν πες. Α, ότι σου εστίν η βασιλεία. Μετά πάλι στσετήσεις. Παπά, ότι πρέπει ση, Α, ότι πρέπει ση, Βρε, πρόσεχε, του λέω. Ό,τι ήταν να πει, τον σκοντούσα. Αυτό ήταν όλος αφοσιωμένος στην προσευχή και την θεωρία και έπρεπε να έχω τον νου μου γιατί θα έκανε κανένα λάθος. Γι' αυτό και ο Γέροντας έλεγε. Έκανα τον Διάκο γιατί ήξερα τι με περιμένει. Ο Παπαχάρα τόσο πολύ είχε αγαπήσει την προσευχή που συχνά ο του εντελώς αβίαστα μεταρσιωνόταν στην εσωτερική εργασία τη νοεράς προσευχής και λυσμονούσε τα πάντα γύρω του. Είχε φτάσει στα μέτρα των νηπτικών πατέρων που έλεγαν «Εγώ, στο πρώτο δόξα, αρπάζομαι στην θεωρία». Πολύ τον αγαπούσα τον Παπαχαράλαμπο για τις αρετές του και για την αγωνιστικότητά του. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, τελείωσε η σημερινή μας εκπομπή. Πρώτο Θεός θα συνεχίσουμε και στην επόμενη με την ζωή των πατέρων στην ευλογημένη αδελφότητα του γέροντος Ιωσήφ του Ισυχαστού και Σπηλαιότου, στην μικρά